Του περασμένη Πέμπτη μιλήσαμε για το θέμα της ελέψειος του Πάπα στην Ελλάδα και θυμάστε ασφαλώς αυτά τα οποία σας είπα και τα οποία ασφαλώς είναι η αλήθεια, είναι η πραγματικότης. Σήμερα ασφαλώ θα περιμένετε να σας πω πώς μου φάνηκε τελικά, ποιε είναι οι εντυπώσεις μου. Αφού ο τελικό αυτός ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Και αφού σας είπα αυτά που σας είπα την περασμένη εβδομάδα, πρέπει σήμερα να ολοκληρώσω αυτό το θέμα, για να έχετε και εσείς μία συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη άποψη. Αυτό το οποίο πρέπει να ομολογήσω και να πω, είναι ότι μπορεί να τα κατάφερε να ήρθε, αλλά εγώ, όπως σας το είπα και προχθές, δεν θα ήθελα να έρθει. Δεν επιθυμούσα να έρθει. Διότι αυτός, όπως και σας το είχα πει, αποτελεί μοίασμα, αποτελεί καρκίνωμα. Αυτός είναι ο χειρότερος εφιάλτης των Ελλήνων και των Ορθοδόξων αυτός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός αυτό το γεροντάκι το οποίο είδατε στην τηλεόραση και το οποίο παρίστανε τον καλό, τον σεμνό, τον ταπεινό το σκημένο, το κεφάλι του αυτά είναι Ιστυχώς, απάτες προσπαθεί να εξαπατήσει με αυτό το ύφος και να προκαλέσει από μας τη συμπάθεια είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει για την Ορθοδοξία μας γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωρός, θα ξέρετε τι λέει ότι ο Πάπας είναι ο Αντίχριστος και πρέπει να Τον καταργέστε. Αυτός είναι ο Πάπας. Δεν αξίζει τη συμπαθειά μας και δεν αξίζει σε καμία περίπτωση την οποιαδήποτε υποχώρηση εκ μέρους μας. Ήρθε τελικώς. Τα κανάλια μας, οι προδότες που κρατάνε τα κανάλια στα χέρια τους, τον έδειξαν και Τον ξαναέδειξαν και μας Τον διαφήμισαν και Τον ξαναδιαφήμισαν και θα λέγαμε ότι Τον χορτάσαμε. Πώς μου φάνηκε το ότι ήρθε. Σας είχα πει και προχθές ότι τόσος κόσμος μπαίνει μέσα στο αεροδρόμιο, μέσα στην Ελλάδα Κίτρινοι, μαύροι, άσπροι, κόκκινοι, κάθε φυλής, κάθε εθνότητος, κάθε θρησκεύματος άνθρωποι έρχονται και ξαναέρχονται στην Ελλάδα. Και θα με ρωτήσετε γιατί σε ενόχλησε τόσο πολύ το ότι ήρθε και ο Πάπας. Πέσε ότι ήρθε σαν ένας τουρίστας. Μα δεν μπορώ να το πω ότι ήρθε σαν τουρίστας. Αν ερχόταν σαν τουρίστας, ούτε μένιαζε, αν θαρχότανε. Αλλά βλέπετε, ήρθε εν και χωρό, Ήρθε εν δόξη και τιμή. Τον υπεδέχθη η ηγεσία του κράτους. Δεν ήρθε ως απλούς ιδιώτης. Τον περίμενε ο Υπουργός, τον περίμενε ο Πρωθυπουργός, τον περίμενε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Του έκαναν ομιλίες, του έκαναν υποδοχές. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ήρθε σαν ιδιώτης, απλούς ιδιώτης, για να μην μας δημιουργήσει καμία εντύπωση. Θα ξεκινήσω από τα πικρά, γιατί έχω να σας πω και γλυκά έχω να σας πω και ευχάριστα όπως ασφαλώς και δυσάρεστα και θα ξεκινήσω από τα δυσάρεστα το πρώτο που με έκλειψε ήταν ακριβώς αυτή η υποδοχή που σας είπα το ότι δηλαδή όλη η ηγεσία του κράτους οι προδότες αυτοί γιατί για μένα όπως το είπα πολλές φορές δεν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν την Ελλάδα. Έχουμε δυστυχώς να κάνουμε με προδότες, με αρνητές. Αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν είναι άπιστοι, άθεοι, ανθέληνες, αντίχριστοι. Και ασφαλώς δεν θα περίμενα κάτι καλύτερο από αυτούς. Σας είπα κάτι προχθές, θα το επαναλάβω. Αν είχαν λίγο φιλότιμο, ελληνικό φιλότιμο αυτοί που μας κυβερνούν θα έπρεπε από την ώρα που είπε ο Πάπας ότι για το Κυπριακό δεν θέλω να ακούσω ούτε μία κουβέντα θα έπρεπε να το πετάξουν με τις κλωτσίες έξω. Αν είχαν λίγο φιλότιμο. Αν είχαν λίγο πατριωτισμό μέσα τους, αν ήσαν λίγο Έλληνε και μόνο γι' αυτό δεν σας λέω από πλευράς δεν σας λέω από πλευράς πνευματικής, από πλευράς θρησκευτικής, σας μιλώ μόνο καθαρά από πλευράς εθνικής. Και μόνο από τη στιγμή που έθεσε Βέτο και είπε ότι εγώ απαιτώ να μην ακούσω μία κουβέντα, μία λέξη για το Κυπριακό, από εκείνη τη στιγμή και μετά θα έπρεπε, αν είχαν, επαναλαμβάνω, λίγο φιλότιμο ελληνικό, θα έπρεπε να του δώσουν μια κλωτσιά και να πάει από εκεί που ήρθε. Ελυπήθηκαν, λοιπόν, διότι τον υπεδέχθησαν. Ελυπήθηκαν διότι, διότι το έκαναν τεμενάδες. Ελυπήθηκαν διότι του απίφθηναν λόγους, κολακευτικούς λόγους. Εκείνος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τον οποίο κάποτε τον είχα σε κάποια εκτίμηση, σήμερα πιστέψτε με, δεν τον έχω στην παραμικρή εκτίμηση. Καθόλου. Μετά από τη στάση αυτή που έδειξε, την προδοτική στάση, δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση μέσα μου. Βεβαίως, εύχομαι ο Θεός να τον συγχωρέσει. Εύχομαι ο Θεός να του δώσει μετάνια διότι απεδείχθηκε αυτός προδότη και αργητής και της πατρίδος μας και της ορθοδοξίας μας. Αλλά δυστυχώς... Εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω σε καμία εκτίμηση. Τον ύμνησε και τον ξαναείμνησε, του έκανε δεμενάδες. του είπε λόγια κολακευτικά, του είπε λόγια ψευδή, λόγια τα οποία δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Φλιβερά πράγματα, λυπηρά πράγματα. Τα ευχάριστα, ποια είναι τα ευχάριστα. Θυμάστε την περασμένη Πέμπτη σας είπα και ήμουν αλάβρος κατά της Εκκλησίας ότι δεν έπρεπε η Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος να αναμειχθούν σε αυτό το θέμα. Τώρα όμως πρέπει να ομολογήσω ότι ο Αρχιεπίσκοπος, θα την ακούσατε ασφαλώς την ομιλία του, εμίλησε πάρα πολύ ωραία, με κάθε ειλικρίνια, χωρίς ψευτόλογα, χωρίς κολακίες, χωρίς υποκρισίες, του έβαλε τα πράγματα στη θέση του. Θα μου πείτε, παπούλι είσαι κακός, δεν τον άκουσες, ζήτησε συγγνώμη ο πάπας, έτσι θα μου πείτε. Ζήτησε συγγνώμη, έτσι γράψαν όλες οι εφημερίδες. Ζήτησε συγγνώμη ο Πάπας. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε. Δεν ζήτησε συγγνώμη ο Πάπας. <συγκάς> Θυμάστε τι σας είχα Ο Πάπας δεν ζητάει συγγνώμη. Ο Πάπας είναι αλάθηκος. Δεν κάνει λάθη ο, πάθεν, ο Πάπας. Δεν ζήτησε συγγνώμη ο Πάπας. Ο Πάπας το έφτιαξε όμορφα και ωραία για να μας εξαπατήσει. Ο Πάπας αυτά τα οποία είπε δήθεν σαν συγνώμη ή σαν λόγια ψεύτικα, λόγια τα οποία φυσικά όποιος είχε λίγη γνώση των πραγμάτων δεν μπορούσε να τα χάψει, δεν μπορούσε να τα δεχτεί. Δεν ζήτησε συγνώμη ο Πάπας, γιατί ο Πάπας είναι αλάχιτος Δεν ήρθε να ζητήσει συγνώμη, ήρθε να τον προσκυνήσουμε, όπως σα είχα πει την περασμένη Πέμπτη. Αυτό ζητούσε. ένα άλλο ευχάριστο πολύ ευχάριστο το οποίο με συγκίνησε ιδιαίτερος, σας ομιλώ με κάθε ειλικρίνεια μου άρεσε τι η στάση του λαού τον οποίων λαών είδατε πολλές φορές τον κατηγορούμε ότι απομακρύνθηκε από την εκκλησία, έφυγε από την εκκλησία ο κόσμος δεν πατάει στην εκκλησία ο κόσμο οι νέοι, τα παιδιά τι μου άρεσε πολύ, μου άρεσε ότι όλος ο λαός του εγύρισε την πλάτη. Είδατε εσείς κανένα να τρέξει τον υποδεχτεί. Καλένως. Μόνο η καθολική οι δικοί του που είναι εδώ πέρα μόνο αυτοί έσπευσαν να τον υποδεχθούν μόνο αυτοί έσπευσαν να τον φυγεί στο χέρι. Ο ελληνικός λαός, αυτά τα παιδιά που τα κατηγοράμε πολλές φορές έξω τα κορίτσια με τα παντελόνια, τα αγόρια με τα σκουλαρίκια και με τις κοτσίδες και με το ένα και με το άλλο που μόνο κακά λόγια έχουμε να λέμε γης βάρος τους αυτά τα παιδιά όμως και αυτός ο κόσμος που δεν πατάει στην εκκλησία και πολλές φορές τους κατηγορούμε αυτός ο κόσμος έδειξε πραγματικά πλήρη διαφορία για να μην πω ότι πολλές φορές και εξοργίστηκε από τη στάση του Πάπα και τα είδατε, η τηλεόραση Το δεύτερο λοιπόν ευχάριστο ήταν αυτό. Το ότι επαναλαμβάνω ο κόσμος περιφρόνησε τον αντίχριστο αυτόν ο οποίος τόλμησε να αναμαγαρίσει να τον τόπο μας με τα ποδάρια του. Και να θυμάστε μια κουβέντα που θα σας πω εγώ είμαι ομαρτωρός δεν είμαι προφήτης αλλά θυμάστε ότι τώρα πολύ πλέον θα το ξανασκεφτεί για να ξανά έρθει εδώ εδώ. Τώρα αυτά τα οποία συνέβησαν εδώ του κακοφάνηκαν πολύ και η στάση του λαού και η στάση του Αρχιεπισκόπου που ήταν πολύ αυστηρή τώρα θα το ξανασκεφτεί πολύ για να ξανα εδω τωρα αυτα τα οποια εδώ. Αυτός έχει συνηθίσει να ξαναέρθει εδω αυτος εχει συνηθισει να πηγαινει και να του στείλουν ολόκληρα πανηγύρια να του κάνουνε υποδοχές λες και είναι Θεός και επειδή εδώ αντιμετώπισε ψυχρότητα, να θυμάστε ότι δεν πρόκειται να ξαναπατήσει εδώ το πόδι του. Όχι μόνο αυτός, αλλά ούτε και κανείς άλλος πάπας. Και ένα άλλο ακόμα ευχάριστο, το οποίο εμένα τουλάχιστον μου άρεσε και θα σας το πω άσχετα από πολιτική, διότι ξέρετε ότι εγώ ουδέποτε ανήκα σε κόμματα και ουδέποτε ψηφίζω έχω ευτυχώς αυτό το καλό για να μπορώ να έχω το κεφάλι μου ψηλά και να μπορώ να μιλάω σε όλους και στους κόκκινους και στους κίτρινους και στους πράσινους και στους μπλε και στους μαύρους και στους άσπλους και σε όλα τα χρώματα και σε όλες τις ιδεολογίες και για να μην μπορεί κανεί να με κατηγορήσει ότι είτε, ότι είμαι Πασόκ, είτε είμαι Πασόκ ή από τη δημοκρατία είτε είμαι κουκουέ, δεν ξέρω πώς τα λένε θα σα πω λοιπόν το εξή: Γιατί μ' αρέσει να είμαι ειλικρινή. Μου άρεσε και η στάσης και των τριών πολιτικών αρχηγών που τον πλησίασαν τον Πάπα. Μου άρεσε η στάση και του Σιμίτη, μου άρεσε η στάση και του Καραμαντή, μου άρεσε και η στάση και του Κακλαμάνη. Θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Ναι, μεν κακό που τον υποδέχτηκαν, ναι μεν κακός για τους ντεμενάδες που το έκαναν ναι μεν κακός για τα λόγια που του είπαν αλλά μου άρεσε κάτι ποιο ήταν αυτό ότι καίει τρεις και οι τρεις αφενός κανείς δεν του φύγει σε το χέρι αυτό είναι αξιοσημείο Κανεί δεν έσκυψε να του φύγει στο το χέρι και μπράβο τους και δεύτερον ότι καίει του έθιξαν το θέμα το Κυπριακό έστω και αν αυτός είχε δώσει απαγόρευση να μην ακούσει ούτε μία λέξη για το Κυπριακό και οι τρεις αρχηγοί παρέκαμψαν το πρωτόκολλο παρέκαμψαν την απαγόρευση την οποία είχε θέσει αυτό τι να πω τελειώσαν οι βρισκές δεν έχω τι άλλο να πω τις παρέκαμψαν λοιπόν παρέκαμψαν το πρωτόκολλο παρέκαμψαν την απαγόρευση και οι τρεις ως πατριώτες του μίλησαν και οι τρεις για το Κυπριακό και μπράβο τους. βλέπετε ότι δεν ξέρω μόνο να κατηγορώ αλλά ξέρω εκεί που πρέπει να αποδώσω και τα έψιμα να αποδώσω και την τιμή σε αυτούς που πρέπει να αποδίδω με τιμή αυτά σχετικά με την επίσκεψη. Αυτές είναι οι διαπιστώσιμο, μου, αυτές είναι οι εντυπωσει μου, αυτά θα έλεγα ότι μου έμειναν τελικά μετά από αυτή την επίσκεψη. Αυτού ο οποίος δεν είναι άνθρωπος, προσέξτε. Η Αγία Γραφή ξέρετε τι λέει και αυτά τα λέω γιατί μερικές φορές ακόμα και εμείς παρασυρώμαστε από την τηλεόραση, από κάτι λόγια δίθεν ευγενικά δίθεν λόγια ανωτερότητας, λόγια αγάπης, παραμύθια, βλακίες Η Αγία Γραφή ποτέ τους ερετικούς δεν τους λέει ανθρώπους Για την Αγία Γραφή για τον Θεό οι αιρετικοί δεν είναι άνθρωποι Να σας θυμίσω η Αγία Γραφή τους ονομάζει λίκους η Αγία Γραφή τους ονομάζει σκύλους η Αγία Γραφή τους ονομάζει χοιρινά ποτέ δεν τους αναφέρει με τη λέξη άνθρωπος άνθρωποι για τον Χριστόν, άνθρωποι για τον Θεόν είμαστε μόνο εμείς οι οποίοι ανήκουμε στην Αγία του Χριστού Ορθόδοξον Εκκλησία. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία είναι σκύλοι, είναι χοιρινά και είναι κελίκοι, έτσι τους ονομάζει η Αγία Γραφή. <Κι> Και τώρα επανερχόμεθα και πάλι στη ροή των θεμάτων μας. Και το θέμα μας σήμερα θα είναι και πάλι σχετικό με το Ιερό Ευαγγέλιο της περασμένη Κυριακής. Το οποίο ιερό Ευαγγέλιο θυμάστε μας περιέγραψε το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος σε εκείνο τον παράγητο ο οποίος βρίσκετο επί 38 ολόκληρα χρόνια σαπλωμένος επάνω σε ένα κρεβάτι. Για λάθος να δούμε λίγο την κατάσταση αυτού του ανθρώπου. Βλέπετε ποιό ήταν το παράπονό του; Λέει Κύριε άνθρωπον ούτι έχω. Και αφού λέει άνθρωπον ούτι έχω φαντάζεστε τι θα γινόταν επάνω σε εκείνο το κρεβάτι να μην έχει άνθρωπο να τον αλλάξει να μην έχει άνθρωπο να τον πλύνει να μην έχει άνθρωπο να του αλλάξει τα σεντόνια για φαντάσου να είσαι εξαπλωμένος στο ίδιο κρεβάτι 38 ολόκληρα χρόνια εκείνο το κρεβάτι γεμάτο ακαθαρσίες γιατί ο άνθρωπος αυτός πώς να, να σηκωθεί να πήγαινε στην δουαλέτα ασφαλώ δεν θα μπορούσε. Ποιος άλλο θα μπορούσε να προσφερθεί να τον καθαρίσει. κανεί, Το παραπονό του ήταν δεν έχει άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ένα σύμνος της Εκκλησίας λέει μία φοβερή κουβέντα, Λέει άταφος νεκρός Υπάρχουν ο παράλυτος ο παράλυτος λέει ήταν ένας άταφος νεκρός και στη διαμαρτυρία του του βάζει ο ψαλμωδός του βάζει κάποια ωραία λόγια Κύριε του λέει η κλείνη μου τύμβος μιε γένετο δηλαδή το κρεβάτι μου Κύριε έχει γίνει ο τάφος μου η κλίνη μου τύμβοσμι, με εγένετο το κρεβάτι μου έχει γίνει ο τάφος μου φαντάζεται 38 χρόνια κατάκητο ξαπλωμένο εκείνα τα σαντώνια θα είχαν σαπίσει, εκείνα τα στρώματα θα είχαν σαπίσει και ο ίδιος θα είχε πίσω σαπίσει, ήδη θα είχε αρχίσει να λιώνει ήδη θα είχε αρχίσει να αποσυντίθεται, λες και ήταν πραγματικά μέσα σε τάφο Γιατί ξεκίνησα με αυτή την εικόνα, για να έρθω ακριβώς σε ένα περίεργο ερώτημα που του έκανε ο Κύριος. Βλέπετε όταν τον πλησίασε ο Κύριος στον το αυτόν, τον ρώτησε κάτι το οποίο εκ πρώτης ακοής φαίνεται ότι είναι ανόητο. Του έκανε μία ανόητη ερώτηση θα λέγαμε. Τι ερώτηση. Θέλεις υγιείς γενέστε; Θέλεις να γίνεις καλά. Έτσι τον ρώτησε ο Κύριος όταν τον πλησίασε. Θέλεις να γίνεις καλά. Και λέω ότι είναι ανόητη η ερώτηση έτσι ακούγεται εκ πρώτης ακοής, έτσι ακούγεται. Γιατί, ποιος είναι αυτός ο άρρωστος που δεν θέλει να γίνει καλά. Ξέρετε εσείς κανέναν άρρωστο να θέλει να κάνετε στο κρεβάτι. Εδώ λίγο το δόντι μας πονάει και τρέχουμε αμέσως στο γιατρό να γίνουμε καλά. Λίγο το δαχτυλό μας πόνεσε και αμέσως στο γιατρό. Λίγο το μάτι μας πόνεσε και αμέσως στο γιατρό. Λίγο πυρετό ανέβασε και αμέσω στο γιατρό Γιατί, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει συμβιβαστεί ποτέ με την αρρώστια Ο άνθρωπος δεν έγινε ποτέ φίλος της αρρώστιας Δεν μπορείς να βρει άνθρωπο επί γης, Ο οποίος να σου πει ξέρεις μ' αρέσει να είμαι άρρωστος Ευχαριστία με το κρεβάτι Θέλω να με χάμω, να ψήνω με στον πυρετό Θέλω να με πονάνε τα χέρια μου, να με πονάντα τα πόδια μου Δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπος υπάρχει τέτοιο άνθρωπο. αν βρεις κανένα τέτοιο θα είναι τρελός δεν θα είναι στα καλά του. αν ακούσεις ποτέ άνθρωπο να σου λέει ξέρεις μου αρέσει η αρρώστια θέλω να είμαι άρρωστος αυτός δεν γίνεται στα καλά του. είναι τρελός δεν σας κάνει λοιπόν και σας εντύπωση γιατί ο Κύριος κάνει αυτή την περίεργη ερώτηση στον παράλλητο Θέλει να γίνεις καλά θα μπορούσε εκείνη τη στιγμή να του πει κάποιο μα κύριε τι ρωτάς τώρα ρωτάς αυτόν τον σαπισμένο άνθρωπο ρωτάς αυτόν τον άνθρωπο 38 χρόνια αν θέλει να γίνει καλά φυσικά και θέλει άλλωστε γιατί περιμένει εδώ δεν το λέει η εγγραφή; περίμενε λέει να έρθει ο Άγγελος να ταράξει τα νερά για να πέσει και αυτός μέσα στο νερό να γίνει καλά εκ πρώτη ακοής φαίνεται ανόητο το ερώτημα όμως λέτε ο Κύριος να είναι τόσο ανόητος λέτε ο Χριστός μας ο Θεός ο Σοφός ο Πάνσοφος ο Τέλειος ο Άγιος Λέτε να κάνει τόσο αστίες και χαζές ερωτήσεις Λέτε ο Κύριος να μην ήξερε να μιλήσει Λέτε ο Κύριος να ήταν τόσο αδιάκριτος Να μην, να μην καταλάβαινε τον πόνο και την ταλαιπωρία εκείνου του ανθρώπου Ασφαλώς και καταλάβαινε Άλλωστε ο Κύριος βλέπετε ξέρει Ακόμα και μέσα στην ψυχή μας τι γίνεται. Ξέρει ακόμα και τι σκέφτεται, σκέφτεται το μυαλό μας. Τα ξέρει όλα. Λέτε λοιπόν να μην ήξερε ότι εκείνος ο άνθρωπος ήθελε πράγματι να γίνει καλά. Μα τότε γιατί τον ρωτάει. Γιατί τον ρωτάει. Θέλεις να γίνεις καλά γιατί όπως σα είπα η ερώτηση είναι μυστήρια ερώτηση περίεργη ερώτηση ρωτάει γιατί μη σας φανεί περίεργο υπάρχουν και άνθρωποι που δεν θέλουν να γίνουν καλά Υπάρχουν και αρρώστιες, στις οποίες, δυστυχώ οι άνθρωποι αρέσκονται. Υπάρχουν και αρρώστιες που, δυστυχώ οι άνθρωποι δεν θέλουν να απαλλαγούν. Να σας δώσω μια εικόνα. Σαν να πούμε ότι κάποιος έχει καρκίνο δίπλα είναι ο γιατρό με το φάρμακο του καρκίνου και του λέει: Έλα, εδώ το έχω το φάρμακο. Ας πούμε ότι ανακαλυφθεί. Και μακάρι να εύχεστε να ανακαλυφθεί αυτό το φάρμακο του καρκίνου, να γλιτώσει τόσο κόσμο ο οποίος πεθαίνει, σαν τι μύγε πεθαίνουν από αυτή την επάρατη νόσο. Φανταστείτε λοιπόν ένα άνθρωπο να έχει καρκίνο, δίπλα να έχει το γιατρό με το φάρμακο και να του πει: Ψήγαινε, καρκίνο. Πήγαινε και να σου λέει όχι δεν θέλω, θέλω να πεθάνω τι θα έλεγε για αυτόν τον άνθρωπο και όμως αδερφοί μου και αδερφές μου υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις να γίνω πιο σαφής να γίνω τι είναι η αμαρτία δεν είναι αρρώστια όμως πόσοι άνθρωποι δεν πάνε να εξομολογηθούν θέλουν να γίνουν καλά δεν θέλουν τους αρέσει η αμαρτία τους αρέσει η αρρώστια τους τους αρέσει να πεθαίνουν εκεί μέσα στην αμαρτία να σαπίζουν γι' αυτό τον ρωτάει ο Κύριος τον Παράλυτο διότι και ο Παράλυτος ήθελε μεν να γίνει καλά αλλά να γίνει καλά όχι έτσι όπως θέλει ο Χριστός ήθελε να γίνει καλά όπως ήθελε εκείνο. τι θέλω να πω εκείνος ήθελε να γίνει καλά να πέσει μέσα στο νερό και να γίνει καλά ο Κύριος για προσέξτε εδώ γιατί εδώ είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα ο Κύριος τον κάνει καλά αλλά του λέει και κάτι του λέει κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξει και μάλλον αυτό που του είπε ο Χριστός δεν θα ήθελε να το ακούσει ο παράγειτο. Ποιο ήταν αυτό. Όταν τον έκανε καλά, είδανε και του το κρεβάτι και έφυγε με το κρεβάτι στον ώμο, τον περίμενε μετά απ' έξω. και του λέω εδώ. Λέει, Τι θέλει, κύριε, λέει πρόσεξε, τώρα έγινε καλά. Μην ξανααμαρτήσει γιατί θα σου συμβούν χειρότερα πράγματα Αυτό ήθελε να γίνει καλά αλλά πιθανόν μετά ήθελε να επανέλθει πάλι στην ίδια ζωή Ο κύριο όμως τον κάνει καλά αλλά θα λέγαμε του δίνει και την αγωγή Ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσει ναι μεν έγινε καλά αλλά κοίταξε κατάλαβε ότι η αρρώστια σου οφείλεται στι της αμαρτίας σου γι' αυτό είδατε τι λέει εκείνος ο ύμνος της από τον πολλόν μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα ασθενεί μου και η ψυχή να ο παράλλητος από τις πολλές του τις αμαρτίες σου ότι η αρρώστια του οφείλεται στι τις αμαρτίες σου. ποιος από εμάς δεν είναι άρρωστος ποιος από εμάς δεν έχει αμαρτίες και όμως βλέπετε πόσο μας έχει πορώσει ο διάβολος μας έχει τυφλωμένος όταν έρχεται η ώρα να πας για εξομολόγηση εκεί έρχεται ο σατανάς να σου δημιουργήσει προβλήματα και ενώ βλέπεις είμαι άρρωστος είμαι άρρωστος, έχω αμαρτίε. «Βαρύνεται η ψυχή μου» βλέπεις, συμφωνείς με την παρότρυνση του διαβολου, δεν πειράζει, αυτό; Έχεις καιρό, έτσι δεν σας λέει, έχεις καιρό. Μη βιάζεσαι, νέος άνθρωπος ακόμα. Ήρθε προχτές μία κοπέλα να ξομολογηθεί και δυστυχώς, το λέω με πολύ λύπη αυτό που θα σας πω, την έπιασε η μάνα της και της λέει, τι έπαθε λέει. Μου λάθηκες? λέει, πας για εξομολόγηση. Ε, γιατί ρε μάνα να μην πάω για εξομολόγηση, κακό είναι. Για εξομολόγηση, εσύ νέο παιδί. Τι σημαίνει νέο παιδί. Πόσα νέα παιδιά πεθάνανε. Πόσα νέα παιδιά πεθαίνουνε. Πόσα νέα παιδιά φεύγουν αξομολόγητα και καλά να το ακούσεις από έναν κοσμικό άνθρωπο μα να το ακούσεις από την ίδια τη μάνα σου αυτό είναι φοβερό αυτό είναι τραγικό, αυτό είναι, δεν χωράει στο μυαλό του ανθρώπου και από ότι μου η ίδια κοπελα παριστάνει και τη χριστιανή η μάνα της πάει και στην εκκλησία, κάνει του μεγάλου σταυρούς, κάνει αυτά, τα γνωστά, τα γνωστά, τα γνωστά. το σημαντικό σε αυτή την ερώτηση που κάνει ο Κύριος θέλει υγιείς γενέστε το πρώτο που θα πρέπει να ψάξουμε επάνω μας και να καταλάβουμε είναι είμαστε άρρωστοι ή δεν είμαστε ποιος αμφιβάλλει ότι είναι άρρωστος κανεί. και άμα είσαι άρρωστος τότε ψάξε να βρεις την αρρώστια σου και το δεύτερο, το σημαντικό, είναι τούτο. Θέλεις να γίνεις καλά. Γιατί όπως σας είπα, δυστυχώς η αμαρτία έχει γίνει δυστυχώς ο βραχνάς μας. Η, η αμαρτία μας έχει τη τυλίξει γύρω από το λαιμό και δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Και τον βλέπει τον άνθρωπο να αμαρτάει δυστυχώς να ξέρει την πτώση του να ξέρει ότι δεν πάει καλά Τι λέω Τι λέω Εδώ βλέπω ανθρώπους πολλές φορές που είναι στα τελευταία τους στα τελευταία τους έρχεται μία κυρά η κακομύρα η οποία εξομολογείται κάθε εβδομάδα και έχει μία συγγενή της την έχει άρρωστη βαριά με καρκίνο το ξέρει ότι, είναι, ε, ότι έχει καρκίνο. Τη λέει κάθε τόσο. Λέει θα πάμε για εξομολόγηση. Θε να φτιάξει για εξομολόγηση. Έχω καιρό. Βρέφουσε άρρωστο, έχει καρκίνο, πεθαίνει. Όχι. Βρει εξομολόγηση να ετοιμαστεί, να ταυτοποιηθείς θα φύγει κάποια στιγμή, θα φύγει είναι δεδομένο, θα φύγει. Στο λένε γιατροί, στο φωνάζουν όλοι, θα πεθάνεις, δεν έχεις καιρό μπροστά σου. Έχω καιρό. Στο θέλης υγιής γενέστε του Χριστού, στην ερώτηση, βλέπετε η ερώτηση πόση σημασία είχε. Στην αρχή μας είπε, είπαμε ότι μας φαίνεται λίγο περίεργη και λίγο ανόητη. Βλέπετε λοιπόν πόση σημασία έχει, θέλεις να γίνεις καλά, παραδέχεσαι ότι είσαι το παραδέχεσαι πρώτον αυτό, δεύτερον, κατάλαβε και ένα δεύτερον, ότι δεν έχεις περιθώρια, ο καιρός δεν είναι δικό σου, Πολύ το είπαν αυτό, δυστυχώς. Πολλοί είπαν ότι έχουμε χρόνια μπροστά μας. Να σας θυμίσω την Αγία Γραφή. Να σας την Αγία Γραφή. Τι έλεγε ο Πλούσιος, θυμάστε σε εκείνη την παραβολή, ο άφρον Πλούσιος. Ψυχή λέει έχεις πολλά άγαθα, εισέτη πολλά. Έχεις να τρως χρόνια πολλά. Και τη νύχτα του χτύπησε την πόρτα ο χάνατος. Φύγαμε. Έλα λοιπόν εσύ που έχεις πολλά χρόνια να ζήσεις. Πόσα παιδιά κάναν όνειρα για το μέλλον τους και είτε το μηχανάκι, είτε η αρρώστια, είτε το αυτοκίνητο, είτε το ένα, είτε το άλλο, είτε το ατύχημα του έκοψε το νήμα της ζωής τους και έφυγαν Δεν ξέρεις λοιπόν αν έχεις χρόνια πολλά, δεν ξέρεις αν θα ζήσεις, δεν ξέρεις αν θα σε αφήσει ο Κύριος να ζήσεις δεν ξέρεις το μέλλον σου δεν το ξέρεις και επομένως, κοίταξε να γίνεις καλά. Κοίταξε να θεραπεύσεις την ψυχή σου. Κοίταξε να εξομολογηθείς, να ταυτοποιηθείς. Να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να φύγεις. Πριν από μερικά χρόνια, επέθανε ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν ηλικία 27 ετών νέο παιδί, παντρεμένος. Του ήρθε αρρώστησε. Τι μου άρεσε, τι μου έκανε εντύπωση μάλλον, το οποίο και το ετώνησα στην κηδεία του, στο μνημόσυνό του. Από τη στιγμή, που έμαθε ότι έχει καρκίνο, αρρώστησε εκάλεσε το πνευματικό του και δύο φορές την ημέρα εξομολογεί το κάθε πρωί και κάθε βράδυ και κάθε μέρα επήγαινε ο πνευματικός και τον κοινωνούσε 50 μέρες διήλκεσε η αρρώστια του Εκατό φορές εξομολογήθηκε. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα όλες τις αμαρτίες του, ό,τι είχε ξεχάσει στο παρελθόν Ξέρετε το κρεβάτι είναι μεγάλος δάσκαλος, μεγάλος δάσκαλος. Εκεί στο κρεβάτι θυμήθηκε το παρελθόν του, θυμήθηκε τις αμαρτίες του, θυμήθηκε τα πάντα του, έκλαψε, έκλαψε, έκλαψε 50 μέρες άρρωστος, 100 φορές εξομολογήθηκε κατάλαβε την αρρώστια του ανταποκρίθηκε στο ερώτημα του Κυρίου θέλεις να γίνεις καλά το πρώτο λοιπόν είναι να καταλάβεις ότι είσαι άρρωστος Αφήστε το παραμύθι, σας το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Αφήστε το παραμύθι, δεν έχω τίποτα. Αφήστε αυτό, αυτό είναι ναρκωτικό του σατανά, για να μας ναρκώνει και να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί χριστιανοί. Έχουμε και παραέχουμε και πάρα πολλά έχουμε, πολλές αμαρτίες και φοβερές αμαρτίες είτε με το λογισμό μας, είτε με τη σκέψη μας, είτε με τα λόγια μας, είτε με τα μάτια μας, είτε με τα αυτιά μας. Αμαρτίες επί αμαρτίες. Το πρώτο λοιπόν, το σπουδαίο, το σπουδαίοτερο είναι διαπίστωσε να βρει επάνω σου τι αμαρτίες. Και δεύτερον, μη καθυστερείς. Μη καθυστερείς. Γιατί, γιατί το αύριο δεν είναι δικό σου. Το αύριο δεν το ορίζεις εσύ. Ούτε καν το επόμενο δευτερόλεπτο δεν μπορείς να ορίσεις. Σήμερα είσαι εντάξει. Εχθές άκουγα μια εκπομπή στο στην τηλεόραση εκεί, στο εκκλησιαστικό σταθμό. Λέει ένα τέταρτο πριν μαζί είμαστε στο τραπέζι. Μετά από ένα τέταρτο μάχαμε πέχαμε αμέσως, πάω τελείωσε δεν ξέρεις λοιπόν τι ώρα φεύγεις γι' αυτό μην κάνετε όνειρα Μιλες το αύριο, σήμερα, τώρα να πάω να εξομολογηθώ να πάω να ταχτοποιηθώ. με πάσα ειλικρίνια με τα ταπείνωση, με κάθε συντριβή Θέλει υγιείς γενέστε Θέλεις να γίνεις καλά? Το ερώτημα αυτό στο κάνει ο Κύριος, όπως το έκανε τότε στον παράγητο. Και στο κάνει ο Κύριος το ερώτημα αυτό για να καταλάβεις και κάτι άλλο. Ότι αν θέλεις να γίνεις καλά, πρέπει να ακολουθήσεις την αγωγή που θέλει ο Θεός, όχι αυτά που σ' αρέσουν εσένα. Κάποτε ήρθε ένας και μου λέει εγώ πατέρ, πάτερ, λέει, μου παρίστανε και τον καλό τον χριστιανό. Εγώ λέω, ξομολογέμι. Ξομολογέσαι. ξομολογέσαι. Πότε ξομολογέσαι. Πού ξομολογέσαι. Λέει, πάω εκεί στην εικόνα, στο σπίτι μου, και τα λέω στην εικόνα και μετά λέω, πάω και κοινωνάω. Δεν μου λέ του λέω. Η, ε, η εικόνα σου διάβασε συγχωρητική ευχή η εικόνα σου είπε αν πρέπει να κοινωνίζει ή όχι γιατί την απάντηση μες την έδωσε η εικόνα εσύ μόνο σου επήγες και κοινώνησες η εικόνα σου είπε τίποτα σου έδωσε έστω καμιά συμβουλή η εικόνα της Παναγίας εκείνη τη στιγμή η εικόνα του Χριστού σου είπε τι πρέπει να κάνει. Καλή ώρα όπως ήθελε να γίνει καλά και ο παράλλητος να πάει να χωθεί μες το νερό να γίνει καλά να βγει έξω ούτε γάτα ούτε ζημιά βλέπετε ο Κύριος εδώ μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν φτάνει να γίνεις καλά πρέπει να ξέρεις τη συνέχεια και πως θα την πολεμήσει την αμαρτία δεν φτάνει να γίνεις καλά πήγες στον στο στο ξομολόγο, ναι, πήγες στον πνευματικό. Δεν φτάνει που σου διάβασε την ευχή, που λέτε πολλές φορές παπούλι διάβασέ μου την ευχούλα. Όχι. Είσαι αποφασισμένος, αποφασισμένη, να κάνει σε αυτά τα οποία σου είπε ο πνευματικός. Η ευχούλα δεν κάνει τίποτα. Η ευχούλα σε έκανε καλά. Ας πούμε ότι μέχρι τώρα έγινε καλά. Αλλά ποια η ωφέλεια όταν βγαίνοντας από την εξομολόγηση ξαναρχίζεις πάλι τα ίδια ποιο είναι το κέρδο. το θέληση γης γενέστες σημαίνει έχει τη θέληση να ακολουθήσεις την αγωγή που θα σου επιβάλλει ο πνευματικός πήγες στον εξομολόγο ναι. ο εξομολόγος σου βάλε κάποιο κανόνα ο εξομολόγος σου έδωσε κάποιες συμβουλές, ο εξομολόγος σου έθεσε κάποιους περιορισμούς Τους στηρείς, τους φιλας; Κρατάς την ιστια που σου έβαλε ο πνευματικός Κάνεις την προσευχή που σου είπε ο πνευματικός Κάνεις τον κανόνα τον οποίο σου έβαλε ο πνευματικός Μην λες συγχωρήθηκα μπορεί να συγχωρήθηκες με την ευχή που σου διάβασε αλλά μετά πολύ γρήγορα ξαναπέφτεις τα ίδια και επομένως είναι όπως λέει ο λαός δώρον άδωρον δεν είναι κέρδισης, τίποτα αντίθετα ζημιώθηκες επομένως για να κλείσω την ομιλία θα επαναλάβουμε συντομία τα τρία αυτά στοιχεία τα οποία δίνουν και την απάντηση στο ερώτημα που έκανε ο Κύριος θέλεις να γίνει καλά αυτό σημαίνει πρώτον ασφαλώς θέλουμε ασφαλώς θέλουμε αλλά σημαίνει ότι πρώτον μεν θέλεις να εντοπίσει τις αμαρτίες πρέπει να εντοπίσει τις αμαρτίες να μην πά στον εξομολόγο, δεν έχω τίποτα να μην ψάξεις καλά τι αμαρτίε σου να ψάξεις και τι έκανες, και τι είπες και τι σκέφτηκες όλα με οτιδήποτε τρόπο αμάρτησης ενώπιον του Θεού δεύτερον να καταλάβεις ότι δεν έχεις περιθώρια, δεν έχεις χρόνο μπροστά σου το αύριο δεν είναι δικό σου και το σπουδαιότερο ότι θα πρέπει να ακολουθήσεις πιστά αν θες να γίνεις καλά τις συμβουλές του πνευματικού την αγωγή στην οποία θα σε υποβάλει ο πνευματικός ιδάλως αν βγει έξω και αρχίσεις πάλι τα ίδια με τα δικά σου τα γούστα με τα δικά σου τα θέλω τότε υγιής δεν πρόκειται να γίνεις ποτέ θα σας πω τώρα ένα τελευταίο και τελείωσε. Σε σχέση με αυτό το τελευταίο που σας είπα υπάρχει μία παράδοση στην Εκκλησία μας που λέει το εξή. ότι αυτός ο παράλυτος του είπε ο Κύριος, είδατε που σας είπα προηγμένως μην ξανααμαρτήσεις του το είπε ο Κύριος αυτό γιατί γιατί λέει αυτή η παράδοση ότι αυτός ο παράγητος ήταν εκείνος ο οποίος μέσα στο δικαστήριο του Καγιάφα εσήκωσε το χέρι του και εράπησε τον Χριστό έτσι λέει η παράδοση και επειδή ο Κύριος σαν Θεός έβλεπε ότι αυτός θα γινόταν καλά αλλά γρήγορα θα ξεχνούσε την ευεργεσία που θα του έκανε ο Θεός. Γι' αυτό προσπάθησε εκείνη τη στιγμή να του ανοίξει τα μάτια και να τον κάνει να προσέχει στη ζωή του. δεν φτάνει λοιπόν να γίνει καλά. δεν φτάνει να, να, να θεραπευθείς μέσα στο εξομολογητήριο το θέμα είναι να πάρεις και τα μέτρα σου το πώς θα προφυλάξεις τον εαυτό σου βγαίνοντα από το γερό εξομολογητήριο στην υπόλοιπη ζωή σου, τελειώνω λοιπόν. Σα εύχομαι ο κύριο να είναι μαζί σα. Α έχετε υπόψη ότι την αρχομένη Πέμπτη θα είναι το τελευταίο μα κήρυγμα. Είτε και στου υπόλοιπου που βλέπω σήμερα υπάρχει μια απουσία έντονη, δεν ξέρω γιατί, μήπω έχει γίνει κανένα προσκύνημα εδώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γιατί βλέπω ότι αρκετοί και αρκετέ. Ορίστε, <μήθεια> δεν ξέρω τι συνέβη, εν πάση περιπτώσει πείτε τους όσοι θέλουν την ερχόμενη την πέμπτη θα είναι και το τελευταίο μας κήρυγμα. <στηνήθηση> λοιπόν, να πάτε στο καλό, Θεός μαζί σας. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων, θανάτων πατή και τη ενισμή μας η ζωή χαρισάμε μα, Στο καλό να πάτε.